Καλησπέρα! Τι Καλησπέρα. κάνετε, Καλά, Μαρή. Τιμήσατε το πνεύμα. Ναι, ναι, ναι. Ε, είμαστε πρώτοι τιμητέ των αργιών, γενικώ. Ο Φίνιο την Παρασκευή μπερδεύτηκε φρυφωνώ και είπε τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ναι, δεν το ήξερε. Δεν το δεν έρχεται. Δεν, δεν είχε τη φόρτιση, γι' αυτό. Α, είχε α, μόνο τη φόρτιση, αλλά όχι τη φώτιση. <laughs> ναι, Αυτή τη συναισθηματική εννοώ. <laughs> γιατί υπάρχει συναισθηματική φώτιση, αλλά όχι συναισθηματική φόρτιση. Κανεί δεν φορτίζει με συνέστημα μόνο. Σωστό Αυτό ο μαέστρο που λέει ο Σκέριτσο Ο παπακαλιάτη. Όχι καλέ, ο άλλο. Ο πρωθυπουργό. Ο παπαρακαλιάτη. Ναι. Ο πρωθυπουργό νομίζω έχει αποδείξει ότι είναι ένα μαέστρο που κρατάει με αποτελεσματικό τρόπο την παγκέτα. Αυτό ναι. Λέω ο... ο... ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι στο λάδι. Τονίζω, υπάρχουν ορισμένα προϊόντα όπω το λάδι. Δεν μπορούμε να κάνουν κάτι στο λάδι. Μπράβο. Yeah. Μπράβο! Το λάδι είναι χρηματιστηριακό αγαθό. Ναι. Ε, το, λάδι, <laughs> το λάδι, ρε παιδιά. <laughs> το λάδι πρέπει να το εκτιμά. Πρέπει να αξίζει το λάδι. Να το χαίρεσαι. Yeah. Το λάδι χρησιμοποιούμε σε διάφορε εκδοχέ, όχι μόνο για. μαγείρεμα. Βαλελάδι και λεβράδι. Ας πούμε. Ναι. ναι. Η Ισπανία παρ' όλα αυτά μηδένισε το ΦΠΑ και στο ελαιόλαδο και σε άλλα βασικά προϊόντα. Α, μότι ξέρει την Ισπανία εκεί πέρα τα ψεπαναχθούμε με λοκωτών και ναράνχα και άσε τώρα. Και το άλλο το... Αυτοί έχουν <συλίδες> ακόμα βασιλιάδε. Είναι πίσω από τον ήλιο. Ναι, ότι έχουν βασιλιά, έχουν βασιλιάδες. <συλίδες> Είναι πίσω από τον ήλιο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λένε το μεταξύ συνέχεια για τι πολυεθνικές για ότι ανεβαίνουν τα προϊόντα, πρωτεσίλε, τα εργοστάσια, τα ανεβάζουν τα προϊόντα. Και για τα σούπερ μάρκετ δεν λέει κανεί τίποτα. Γιατί είναι πέντε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα, του ξέρουμε, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε το καρτέλο ότι υπάρχει. Αλλά δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Δεν λέμε για το περιθώριο κέρδους που έχουν τα σούπερ μάρκετ, δεν λέμε για τα πέρα που κάνουν με επιτυχία. Όχι να γίνουν κλέπτε για να μη σου φανεί το... ένα και... ακριβό. Έλα, αγάπη μου. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα, πόσο συγκεκριμένα για ένα προϊόν Τη Πε, φέτα η Ωντρική Τη πουλάει η εταιρεία που τη διαχειρίζεται που την έχει 7.80 το κιλό Να το, το χείο. Να το που θα βγει ο Κασελάκς ο Μητσοτάκη συγνώμη αληθινό. Ορίστε Λοιπόν η φέτα Η φέτα 6.28 Στην Ελλάδα ah.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 Μικρό κέρδο 100-120%. Δεν μιλάει κανεί γι' αυτό. Τίποτα. Έχουμε και τα πρώτα δείγματα γραφή του Υπουργείου Εργασία τη Έχει δείγματα γραφήσει η Κεραμαίος. Στο εργασία τώρα πια. Μία ώρα εργασία πλήρωτη δώρο στου βιομηχάνου. Τι είναι μια ώρα, Μωρή. Τι είναι μια ώρα μπροστά στην αιωνιότητα ειδικά. Ά, σιγά, καθόμαστε τώρα, άμα μην να μετράμε για τι ώρε. Ο παίρνει τα ρίσκα του. Τα ίδια ρίσκα παίρνει ο εργαζόμενος, τα ο βιομηχανό. Τα λέω. Τα λέω όταν... για να μην Όχι. Ήταν ένα κρυφό. Επιτέλους έχουμε κράτος. Και όλα αυτά όταν σε πολλέ χώρε εφαρμόζεται το τετραήμερο ή το 35ωρο την εβδομάδα. Ωραία, καλά, άμα θέλουν να λουφάρουν στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι, έτσι ξέρω κι εγώ. εδώ στην Ελλάδα δουλεύουμε. Να τι θα παίρνουμε δηλαδή από την Ευρώπη. Αυτά που συμφέρουν ποιου. Τι θα παίρνουμε. Ναι. Το ότι δουλεύουμε ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει ενώ. να παίρνουμε κιόλα. Σημαίνει ότι δουλεύουμε. Ναι, ναι. Αμέσω το αντάλλαγμα εκεί γύφτει αμέσω. Εννοούσα τι θα υιοθετούμε, τι θα εντάσσουμε στου νόμου. Τίποτα. Τίποτα. Σκάσε ναι, και δούλευε η απάντηση. Να μα βάλουν και μια μπάλα στο πόδι με μια λυσίδα να ηχάσ Ε, ναι, κάπως να φύγουν και τα προσχήματα, γι' αυτό Ναι, ακριβώς Και Είναι να βγουν να πούνε μετά, ορίστε Εμείς έχουμε σκλάβους, όχι μόνο μαύρου, Έχουμε και λευκούς Σωστό ναι. Ορίστε, να, κι πρώτο πρώτη Κι άλλο πρώτη Ναι Πόσο πρώτη Ε, δεν πάει υπερπρώτη, δεν γίνεται Ε, ναι. Σήμερα είμαστε πρώτοι Πού να το πάμε Υπερπρώτη, δεν γίνεται Πάμε στο λεκάρι σπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σα πιέσαμε την πρώτη. <laughs> Ανάσε καλά. Τυχερή <laughs> σου. Είμαι τυχερή, φαίνεται. Τραβά, παίξει τζόκερ Ντοκ. και τα υπόλοιπα εκεί. Ναι, ναι. Κορυδεύουμε. Λοιπόν, πήρα να μοιραστώ ένα προβληματισμό. Όχι να θέλω να κατηγορήσω, να κρίνω κάποιον, ούτε να το παίξω εξυπνότερο ή καλύτερη από του άλλου. Απλά πολλέ φορέ προβληματίζομαι με κάποιου ανθρώπου που παίρνουν εκεί τηλέφωνο και με λένε ότι υποστηρίζουν είτε το Μητσοτάκι είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και προβληματίζομαι πώ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 Ε, λοιπόν, νομίζω όμως, παράλληλα αυτά, το ότι ακούνε την εκπομπή, υπάρχει μια ελπίδα, ίσως κάτι έτσι να... Κότσα-κούτσα, χράτσα-χρούτσα, βλέπεις. <laughs> κάτι θα γίνει. Αυτό <laughs> τον προβληματισμό πήρε να μοιραστώ μαζί σας, την καλημέρα μας και ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι ένα ο κόσμο. Είναι πολύ που τα χρήνα. Πότε προετοιμαστεί είναι να απροετοιμαστοί τώρα. Ε, επειδή είχαμε το τρίμενο. Ε, δεν προετοικαν. Πήγαν θα έτσι γιό. Πλάκατον. Γιατί λένε ότι θα τα δώσουν το φθηνόπορο όλα τα ούφαση στον θα τα δώσουν, ναι? όλα θα τα δώσουν στο κοινό οι Αμερικάνοι του κόστου και όνω θα τα πάρει. Και τι θα τα κάνουμε. Θέλω να πω, θα τα ανακοινώσει. Θέλω να πει το, το λεξέ. Εμεί θα πάρουμε το το τα ουφόρμα να κάνουμε τι να τα δώσουν. Υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν τίποτα, νομίζω να τα πούμε. Θα κατέβουν τι εκλογέ και αυτά. Θα χάσουν την πίσω του. <Σιναι>, ναι, λέει, είναι μέσα στον στο Biden, πιστεύει. <συσσόλυν> Κοιτάξτε, εγώ δεν του πιστεύω. Είναι εγώ, τα εξωγήνια, δεν έχει εξηγεί <Σιναι>, Όχι, Έχω είμαι στον Biden εγώ, και είναι καλή εντολή. Με το Σαντορίνιο που στην Δεν τα ξέρω εγώ, αυτό δεν πήγε Biden τότε. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Πάλι τα νομίζω έχει ότι είναι που κρατάει με Πάμε όλοι μαζί. Ένα Αποστολή μου! Ναι! Καλημέρα! Αυτό που ακούσαμε από το μαέστρο είναι ο Τιτανικός ή ο ΠΟΤΑΝΙΚΟΣ γιατί τα έχουν κάνει όλα πουτάνα; Αχα καλό ε! <laughs> Μπράβο! μέρα αποστολή, Αλλά ενημέρωσε μας, Τιτανικός ή πού. Ε πού! Αποστολή. Δεν ακούγεσαι καλά. Ε. Δεν ακούγεσαι καλά. Γιατί ρε. Εγώ ξέρω, εσύ ξέρει. Γιατί δεν ακούγουμε. Τώρα δεν ακούμε. Γιατί τι άλλαξε τώρα. Ξέρω. Έτσι τίποτα, μόνο δοκιμάζει. Ναι, για πε. Γιατί αλήπησε χθε. Εχθέ ήταν το αγίου πνεύματο, παιδιά. Είχαμε πνεύμα να κάνουμε. Τι δουλειά έχει με το άγιο πνεύμα, ρε. Δεν έχουμε το άγιο πνεύμα, έχουμε το πνεύμα γενικώ. Πουλάω πνεύμα πολλά χρόνια. Και τι έγινε μου πουλά πνεύμα χθε. Αν... Κάποια στιγμή πρέπει να Θα πουλάω κάθε μέρα τι θα γίνει. Τι είμαι εγώ. Χθε ήταν του το πνεύμα πνεύματο. Τι δουλειά έχει εσύ είναι με τη θρησ Άθεος, μα είναι... δεν το έκανα για λόγου θρησκεία, παιδί μου, το έκανα για λόγου πνεύματο. Το πνεύμα, γιατί δουλειά έχει εσύ με το πνεύμα. Ωραία, παιδί μου, θα σου εξηγήσω εγώ τι δουλειά έχω. Είμαι άθεο όσον αφορά τα χριστιανικά θέματα. Όσον αφορά τα θέματα αργία, είμαι ένθεο. Τρελά πράγματα. Όπου έχει να κάνει με λούφα και αργία, πιστεύω. <χαχαχα> Όπου είναι να κάνει λούφα, τώρα είπε την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρει, μα έλεγα του Ιωάννου, είσαι. Ναι, νθουφανδόρο. Να εκπομπή και ακούσαμε. Χριστιανό, εγώ θα έλεγα. Χριστιανό, αλα Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε όλοι οι λεφτά για συμβόλαιο. Μαρακάρι, χριστιανό. Και εσύ και ο άλλο. Και ο άλλο, ναι. Το πήρα στο λαιμό μου. Ναι, mm. και οι δύο. Τέλο πάντων, μην ξαναγίνει αυτό. Θα ξαναγίνει, το λέω. Τι θα ξαναγίνει, τι, γιατί, ρε. Ε, γιατί θα ξαναγίνει τώρα, δεν θέλω να λέω ψέματα, θα ξαναγίνει. Ε, γιατί να ξαναγίνει, αφού δεν είσαστε χριστιανοί, ρε. Μα δεν με καταλαβαίνει. Τι να σου πω. Να πήρε. καταλάβω, ρε, μα τρελάνει, ρε. Τι να καταλάβω. Χθε δεν ήταν του πνεύματο, ήταν του αγίου πνεύματο. Ε, γι' αυτόν τον λόγο πιστέψαμε χθε για λίγο. Να, μια φλασιά μα ήρθε, ένα πνε Πίστεψα για λίγο, ναι Εντάξει, αφού Πέρασε 12, τσάπσα σαν 8 μετά για να κολοκύθα Έλα ρε γαβιάρι μου, μιλάς σήμερα! Ναι σου μιλάω, γιατί οι άλλε μέρε σου μιλάγα. Γιατί μου έπινε ο σταθμό ρε μαλάκα, δεν έπινε εσύ. Γιατί είχαν κάνει μαλακία, γι' αυτό. Δεν θα δουλεύει λέω ο κοπρόσκυλο σήμερα να πούμε. Θα δουλεύω σαν και σένα ρε μαλάκα, κοπριά. Χάμωρη λουλού, να σου πω ρε μαλάκα. Πάλι τα ίδια κάνει, εντάξει δεν με βρίθει κανένα, απλά. Αυτό σου ο κατουριμένο οταρυφάκο, γιατί ασχολείται με μένα δεν έχει ζωή ρε μαλάκα. Αυτό. Νομίζω σε θέλει. Ρε μαλακάκα, δεν γαμώ καταρχήν να τρπέζε, δεν γουστάρω, δε... δεν είναι. Δεν είναι, όχι, είναι Και και και Έλα τώρα μινο... που σκιά Κάθε αλεύρι. αλλάζει. σύγκριν να τον βρίζεις Λοιπόν, και... δεν θα το ανοιχθώ αυτό. Καταρχήν και θέλει να μιλήσει μαζί μου, σου πει κανείς ότι εγώ θέλω να μιλήσω με ένα που αλλάζει κάθε έξι κομμάτια και να από να τι μου. Και Για τον άλλο με μου Να λένε για μένα μαλακίες Ασχολούνται μαζί μου και το να... Το έβγαλα μωρέ παπάρα Άσε το διάλο το έβγαλα Άσυχτηρ Αντεγαμίσου Θα το ακούσω Αλλιώς θα έρθω στο παξί, Θα σου κάνω Στο έχω πολλές φορές Πάω για λέιζερ Όταν χρειάστηκε να σπουδάσω Δεν είχα hamburger Δεν είχα τσίσμπερκερ Αυτοί που τσελίνοι οι κάτσερε δεν μπορούσε να φάει χάμπορκερ τότε που κυβερνούσε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ε, τότε τρώγαμε βρώμικο, δεν τρώγαμε χάμπορκερ. Κάτσερε, φιλε. Εκείνη την εποχή. Επίση το χάμπορκερ δεν είναι σοσιαλιστικό. Ό,τι πιο σοσιαλιστικό είναι η πίτσα χάτα, α πούμε. Τρε, επειδή εγώ. Μετά από αυτά μαζευτήκαμε όλοι, τίποτα. Εγώ μπορεί να έχω την ίδια <laughs> <τι να κάνεις? laughs> Αλλά. Λοιπόν αν αγαπητοί μου εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να φας χάμπουργκερ Εκείνη την εποχή ή βλάκας πρέπει να ήσουν ή τεμπέλεις για να είχε λεπτά να πάρει ένα χάμπουργκερ Άνετα τώρα κάτι έχει κάνει λάθο. Ναι, λέγεται. Έλα, Μωρή, κάμπλα. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο διάγγελμα. Ωρε, παιδάκι, μη τώρα. Κατουρημένε τα εμεί οι που ξέρουμε αγγλικά όσα το τζίπρα, τον κούρση που είχε πριν. του. Τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, τσου, Να σου πω ποιον στις... έχετε αρχή εγώ αυτή τη βδομάδα Τώρα θα σου έλεγα Ήμα Ρωνάς, πάω σου πω... Μαρωνάς, πιο δύσκολο, αυτό είναι εύκολο Ποια είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη βδομάδα Εσείς ποιον έχετε αρχή εγώ Ένας ο Στάλιν Ο Στάλιν, ναι. αυτό είναι να το γέρεσε Φυσιά, Φυσιά, Πήγε στο 7,5, στο 8. Πού σα πήγε, Να κάνετε πάρτιρε κάτω στην Εράιδα και στα Διλινά. Δεν κλείσαν λοιπόν, αυτά, χρωστάγανε. Στο ρήπα, μόνο μου λένε κάτι. Ταξιτζίδε εχθέ. Ότι λέει 30% 30% των επιχειρηματιών δεν ψηφίσανε, λέει το Μητσοτάκι. Δηλαδή το υπόλοιπο 70% που το ψήφισε είναι ευχαριστημένο. Των επιχειρηματιών υπολόξησαν... είναι και ένα 30% που δεν του έκανε, α υπαρκή φορολόγηση και το θέλανε. Μπράβο, Έχουνε Εγώ υπολόγισα ότι αυτοί που είμαστε ευεργετημένοι με το Τζίπρα, δεν Να ορίστε και τους έβαλε 33% φόρο στα υπερκέρδη. Αυτοί που είμαστε ευεργετημένοι από τον Τσίπρα είμαστε περίπου 700.000. Επί 2.000 είπα 2,5 πλήρους στα παραπάνω. Εγώ σου βάζω μέσω όρο 2. Και Εκούτε πού ήσασταν, μάζε... πού ήσαν στι εκλογές αυτές γιατί λείπατε. Η μαλακή γόροι μου είναι ανίκητη. Η μαλακσία το ξαναλέω. Για κάποιους είναι, α... είναι χτύπητη. Λοιπόν, έλα γεια. <Τι>...